Sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir will immer, mit dir raume aus der der Grund hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund, wenn sich die späten Nebel dreht, er stehen mit dir, Lele, Marley, mit dir. Γεια σου πλατή αιρέντιο Γεια σου Μπαρδούζα Γεια σου παλικάρι, γεια σε σας περάσει ποτέ από το μυαλό ότι είχαμε τεχνικό πρόβλημα στο πλατή αιρέντιο Μη σας περάσει ποτέ από το μυαλό κάτι τέτοιο Έφερε ο Μπαρδούζας λέει το τρακτέρ εδώ πάνω, έκοψε τα καλώδια Γεια σου πλατία αιρέντιο Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις ελεύθερες πλατείες, όλης της Ελλάδας, όλης της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Υψώνουμε τη σημαία της ανεξαρτησίας σόλα όλα τα κέντρα ανομίας. ...και η κατάλληλη ναζιστική μουσική από πίσω, γιατί το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι το ναζιστικό πραξικόπημα στην Ουκρανία. Εκπέμπουμε, όπως πάντα, από το γαλατικό χωριό της Παξ Γερμάνικα. <Κι> και είναι όλη η Ευρώπη υποκατοχή, όχι, υπάρχουν κέντρα ανομίας, τα οποία τη στέκονται και σηκώνουν τη σημαία της ανεξαρτησίας. Μέχρι να ανακαλύψουμε το μαγικό ζωμό που θα μας οδηγήσει στην αντίσταση. <Και> Εμείς οι γαλάτες της Pax Germanica. ή των σημερινών Γάλλων οι γαλάτες, είχαν κατακτηθεί από τους Λοναίους μετά από πολλές μεγάλες μάσεις. Ονομαστοί αρχηγοί όπως ο Βερσεζεντόριξ αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα το όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο Κέσσαρας. <σώ> Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλη, όχι, γιατί μια περιοχή αντιστοιχούν οι θόρες στην κατασκευή. Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από 4 αγρομαϊκά στρατόπεδα. Σε <σώ> αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωρισμή μας με τον Πολεμιστή Αστερί. Εκπέμπουμε, όπως είπαμε, από την απικία χρέους της Ευρωζώνης, η προηγούμενη εκπομπή, η οποία θα ήταν για το μας στην Ουκρανία, δεν έγινε, ε, λόγω κατάληψης του σταθμού από τον ασθενή Μπαρδούζα. Ήρθε και ο Γερμανός Πρόεδρος να επιθεωρήσει το Γερμανικό Land. Πώς τον είπα με τον Γερμανό Πρόεδρο. Γκάουκ, μπαουκ, κάπως έτσι. Να και ο ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αντίστοιχος του γερμανικού ναζιστικού ύμνου. Α είναι ο ίδιος ο γερμανικός ναζιστικός ύμνος. Α έχουμε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παίξει μετά. Δεν ξέρω να το μάθατε, αλλά σήμερα η Βουλή ανέβλησε περίεργες μυρωδιές, ανέβλησε σκατά, κυριολεκτικά Είναι τέσσερις, αφήστε τα τα κάτω, σήμερα η Βουλή ανέβλησε σκατά. Ναι θα μου πείτε αυτό είναι το κανονικό της. Συνήθως σκατίλα μυρίζει η βουλή. Αλλά αυτή τη φορά χειρολεχτούμε. Χάλασε ο βόθρος του κοινοβουλίου και είχε ένα περίεργο άρωμα όλη η βουλή. Και έπρεπε να φτιάξουν το βόθρο του κοινοβουλίου. Τι πείτε μια ένα αυτή. να από να μην είχε γεμίσει ποντίκια πριν από ένα μήνα είχε γεμίσει ποτίκια μπουτί, η Βουλή και θέρανε συνεργείο για τα ποντίκια, αυτή τη φορά αν έβλυσε σκατά δηλαδή ποια μοίρα, οι πληγές του Φαραώ πρέπει να τους χτυπήσανε εκεί μέσα κανονικά, κανονικά, ποντίκια, τροκτικά, δεν επανήλθε ο Σιμίτης στη Βουλή, αυτός επανήλθε μέσω της Ελιάς Της ελιάς που επειδή πηγαίνει άπατη από ό,τι φαίνεται αφού επιλέξανε όλα τα πολιτικά κοπρόσφυλλα όλοι οι πολιτικοί κοπρίντες να εμφανιστούν με τις μούρες τους και όχι να κρεφτούν πίσω από και καλά πνευματικούς ή που θα βάζανε για να κρεφτούν και επειδή ο Βενιζέλος επέμενε να εμφανιστεί η μούρη τους στην ελιά φαίνεται πάλι άπατη. οπότε την πήρε το ποτάμι και έρχεται το ποτάμι του Σάβρουθο δωράκι και από ό,τι βλέπω το προωθούν για τα μεγάλα δίκτυα, τα νέα, το βλέπει βλέπω, έχει και Ωραίες θέσεις στα θέματα είδα για τη Μακεδονία. Πολύ ωραίες θέσεις είδα για, για τη Μακεδονία. Και έχει και, το, και έναν κύριο εκεί πέρα ο οποίος είναι διευθυντής σπουδών του Ιδρύματος Antenauer πάνω στην λογερμανική φιλία. Μπράβο θα φέρει αντίσταση το ποτάμι του στα αύριο στο δωράκι. Να κάνουμε και μια εκπομπή και την Νέα Κεντρική Αριστερά που πάνω να φτάξουν. Σκοπεύουμε να είναι η επόμενη εκπομπή αυτή. Αλλά θα σας πούμε. Μάλλον η επόμενη θα έχει άλλο θέμα όχι δυστυχώς το τόσο σοβαρό της Νέας Κεντροριστεράς. Εκτός από το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη μαθαίνουμε ότι σχεδιάζουνε, προτίνουνε να γίνει κόμμα και του Γλίξμπουργκ, του βασιλιά. Αφού ξεφορτωθήκαμε το ένα κοπρόσογο, το ένα κολόσογο, δεν κοιτάμε να ξεφορτωθούν και τα υπόλοιπα, θα γίνει κόμμα του παλιού κολόσογου που είχαμε καταφέρει να διώξουμε. Δηλαδή εμείς πάμε πίσω, δεν πάμε μπροστά. Και εσείς οι πολίτες να ξέρετε ότι τα παιδιά σας δεν δικαιούνται επιπλέον μοριοδότηση Πλέον τα παιδιά σας δεν δικαιούνται δεν περαιτέρω πε, μοριοδότηση Το αποφάσισε σήμερα το Συμβούλιο της Επικρατείας που αφού έβαλε πια τόσες φιλολαϊκές αποφάσεις και πια είχαν αρχίσει τα μέσα ενημέρωσης να απορούνε Και εμείς να απορούμε Και λέμε τι... Βγήκαν τις οι διαδεσιμότητες και λέμε τι έγινε. Φιλολαϊκή στροφή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είχαμε αρχίσει να χωνόμαστε. Ότι πάει από την άλλη πλευρά, αλλά σήμερα το συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε τη λογικότατη απόφαση ε, Ότι η μοριοδότηση των παιδιών από πολυγονικές οικογένειες, όχι πολυγονικές, τι λέω, από πολύτεκνες οικογένειες ε, Είναι εις βάρος της αρχής της ισότητας Είναι προφανές ότι η αρχή της αναλογικότητας πάνω στο θέμα της ισότητας δεν αφορά καθόλου το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αντιλαμβάνεται με έναν διαφορετικό τρόπο την ισότητα. Και αφού επιτέλους εξισώσαν τα πάντα στην Ελλάδα και όλοι αισθανόμαστε σαν ίσως προσίσον, ε τώρα είπαν να διορθώσουν και αυτή την αδικία με τους πολιτεκνούς. Ήρθε και τρώει στην Ελλάδα και ο Άδωνης τους υποδέχθηκε σαν να ήταν οι του. Σαν να ήταν οι που είχαν συναντήσει πολύ καιρό, μάλλον ανάποδα. Σαν να είναι οι του και να είναι ο Άδωνης οι γκωμενά τους. Θα Γιατί το αυτό. Ναι, ναι, δεν μπορώ να το διαχειριστώ, ότι έχετε κάποιος βλέπτε τρώει κακέτσι «Μανάρια μου, πού είστε να μου σα κάνω» <laughs> Δεν μπορώ να το διαχειριστώ, <laughs> εντάξει. Κάτω, ναι. γιατί είναι <laughs> μεταδοτικό το τίκορο το γέλιο. <laughs> ε, είναι εδώ <laughs> και εκείνο το οποίο, η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί είναι ότι δεν θέλει να ακούσει καλά λόγια για την ελληνική οικονομία αν αυτά είναι πραγματικά, δεν θέλει να ακούσει ότι, ξέρετε κάτι, Γελάει ο Χαϊκάλης και λογικό είναι να γελάει ο Χαϊκάλης γιατί να συναντάει η υπουργός υγείας που και καλά θα πάνε να διαπραγματευτεί την Τρόικα και αν τους λέει μας λείψατε. Αυτό δεν ξανακούστηκε στα τόσα χρόνια μνημονίου. Ο Άδωνης είχε και σε αυτό την πρωτοτυπία. Wiedersehen, bei der Laterne, wollen wir stehen, wie einst Lily Marlene, wie einst Lily Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein Aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Οπότε οι Η Για να δούμε όμως τι συμβαίνει στην Ουκρανία με το ναζιστικό πραξικόπημα πως ξαφνικά η πλατεία ανεξαρτησίας, η αφόρμητη υποτίθεται εκδήλωση του ουκρανικού λαού εναντίον της κυβέρνησής του, εξελίχθηκε σε ένα νέο ναζιστικό πραξικόπημα. Και πρώτη φορά, μετά την πτώση του Τρίτου Ράιχ, υπάρχει ένα κανονικό καθεστώς ναζιστικό σε χώρα της Ευρώπης. Όχι απλά που φιλερτάρει με τον ναζισμό, αλλά ένα καθάρα ναζιστικό καθεστώς. Έχει σημασία να δούμε πως η δημόσια τηλεόραση που πήρε τη θέση της ΕΡΤ πραξικοπηματικά διαχειρίζεται το θέμα του, πραξικο... του πραξικοπήματος στην Ουκρανία. Και πως η δούτου, η, η δημόσια τηλεόραση, γίνεται Gutu", η γίνεται γούτου Γερμανική τηλεόραση. Έχει σημασία να δούμε πώς τα δελτία της δούτου είναι μία ελεγχόμενα όπως υποσχέθηκε ο Κύριος Καψή, ο Καψής και ο Κύριος Καιδεκόγλο; <Τι> Έχει, Έχει σχολιαστεί ε, από τα μέσα ενημέρωσης, από τους πολίτες γενικότερα ο του, ο ναζιστικός χαιρετισμός του Πρωθυπουργού ε, Κοιτάξτε τώρα να δείτε αυτό το... Είναι καταρχήν ναζιστικό Είναι έτσι, γιατί η εικόνα που βλέπουμε εμείς εδώ είναι Γιατί είναι εμείς είμαστε χαιρε... και λίγο στην Ελλάδα Ναι αλλά η εικόνα είναι θα... χίλιες λέξεις, είναι έτσι Είμαστε, ξέρετε, είμαστε δημοσιογράφοι και ο Φακός κάποια στιγμή παίρνει μία εικόνα. Mm -hmm. Ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή, πιστεύω ότι α, κοιτάξτε τον α, κύριο Γιατσενιούκ, τον Αρθένη, τον γνωρίζω προσωπικά, α, τον έχω παρακολουθήσει α, και σαν Υπουργό Εξωτερικών εδώ στην Ουκρανία, α, α, φαίνεται, ο, φαίνεται και νομίζω ότι είναι και η συμπεριφορά του μέχρι τώρα ήταν άψογη, είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος, α, α, έτσι σε πολύ καλό επίπεδο έχει διεξάγει όλη του την καριέρα σαν διπλωμάτης και σαν υπουργός εξωτερικών Άρα δεν σκεφτίζεται ναι. λέτε αυτή η χειρονομία που έκανε αυτός ο χαιρετισμός με, το, με τα δικά του πιστεύω ή με την δική του πολιτική σταδιοδρομία και επιστημονική σταδιομία δεν δε, δε συνάγουν αυτά τα δύο yeah. και εξάλλου σας λέω, ξέρετε τώρα πως είναι ο Φακός μια στιγμή το πήρε, που χαιρετούσε το πλήθος, ε, έκανε στόπ ο Φακός σε εκείνο το σημείο που φαίνεται σαν να είναι χαιρετισμός ε, mm. πασιστικός. Πολύ αντικειμενική η προσέγγιση της δημόσιας τηλεόρασης, η οποία μετατράπηκε σε γερμανική τηλεόραση όπως είπαμε. Για να δούμε όμως τι συμβαίνει πραγματικά στην Ουκρανία. Και κατά πόσα αυτό το νέο ναζιστικό καθεστώς διώκει ιδεολογίες, διώκει μειονότητες, διώκει όχι μόνο τους αντιπάλους του, ό,τι είναι κατά της καθαρότητας την οποία ευαγγελίζεται. <Τοποίηση> Στην περίπτωσή μας βλέπουμε να υπάρχει μια... πώς να το πω... επιρροή, μάλλον μια προσπάθεια να ελέγξουν την κατάσταση τριών μεγάλων δυνάμεων της Γερμανίας της Γερμανίας, την είπαμε, της Γερμανίας, τρεις οι μεγάλες δυνάμεις λοιπόν, όχι, είναι η Γερμανία, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όμως η επιρροή στη Μόσχα και ιδιαίτερα μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας είναι παλιά ιστορία. Πρώτα απ' όλα και όπως γράψαμε και στο blog της Ανεξαρτησίας Στης Philippax Germanica Mea Pavla-Anneξαρτησία.blogspot.gr -pavla Αυτό το οποίο ονομάζεται εμφύλιος της Ουκρανίας Δεν είναι ακριβώς εμφύλιος Είναι για να είμαστε πιο μέσα εθνοτικές διαφορές των κατοίκων της Ουκρανίας οι οποίες αν Χώρα δεν έχει ακριβώς αυτό που λέμε εθνική συνοχή. Η Ουκρανία λοιπόν, η Ουκρανία είναι μία χώρα η οποία δεν έχει ακριβώς αυτό που λέμε εθνική συνοχή. Στην επικράτειά της, παρά το όχι μεγάλο της μέγεθος, συμβιώνανε πολλά διαφορετικά φύλλα, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιστορία. Σήμερα μιλάμε συχνά για εμφύλιο στην Ουκρανία, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια σύγκρουση του ουκρανικό έδαφος, όχι μεταξύ ανθρώπων της, του ίδιου φύλου, της ίδιας εθνοτικής ομάδας, αλλά διαφορετικών εθνοτικών ομάδων που κατοικούν στη χώρα. Και συγκεκριμένα πρόκειται για μια σύγκρουση, κυρίως που αφορά τους Ρωσόφωνους πληθυσμούς, οι οποίοι είναι και Ρώσοι στην καταγωγή, και κατοικούν κυρίως στην Ανατολική Ουκρανία, και τους Βυτικούς Ουκρανούς, οι οποίοι στην καταγωγή τους είναι Γαλλίκοι, δηλαδή Γερμανογενείς. Εκτός από αυτά τα δύο φύλλα υπάρχουν και άλλα φύλλα που κατοικούν στην Ουκρανία όπως είναι οι Πολωνοί, όπως είναι οι Τατάροι, οι Τάταρε, οι οποίοι είναι τουρκογενείς, είναι τουρανικό φύλλο. Ε, αυτή η διασπορά των φυλών στο ουκρανικό έδαφος είναι ο λόγος για τον οποίο η Ουκρανία σαν χώρα δεν απέκτησε αυτό που λέμε ποτέ. Δεν απέκτησε ποτέ αυτό που λέμε « κοινή εθνική συνείδηση». Ο αποτέλεσμα, αυτές οι συγκρούσεις οι οποίες λέμε εμφύλλες, ποιες πραγματικά είναι εθνικές, πολιτισμικές μεταξύ τους να παίρνουν πολλές φορές χαρακτηριστικά σύγκρουσης όπως γράψαμε και στο soweapavlanxarticia.blogspot.gr με... στο άρθρο μας πάνω στο οποίο είναι βασισμένη η σημερινή εκπομπή του πλατεία Radio ε... η ρος του Κιέβου θα εξηγήσουμε γιατί λέγεται το άρθρο η ρος Κιέβου όπως γράψαμε λοιπόν στο άρθρο μας αυτό ε... Συγκρίναμε λίγο τι καταστάσει, τι εμφυλιακέ καταστάσει, όπω τι γνωρίζουμε σε κράτη όπω η Ελλάδα, α πούμε, ή σε κράτη όπω η Ουκρανία. Για παράδειγμα, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ακριβώ εμφύλιο σε αυτό που συμβαίνει, συγκρίνοντα α πούμε το παράδειγμα που έφερα. Στον ελληνικό εμφύλιο είχαμε του μεν αριστερού, του μεν του δημοκρατικού στρατού, του δε του εθνικού στρατού, σε χωριστά βούνα τον καθένα. Ε, Πολεμάγανε διαφορετικέ ιδεολογίε, τους ένωνε όμως τους ένωνε, ε, το κοινό εθνικό αίσθημα. Είναι ας πούμε η ιστορία την οποία είχα ακούσει από, άνθρω... από γυναίκα Σικ Πομπή η οποία είχε πάρει μέρος στο Δημοκρατικό Στρατό, είχε πάρει μέρος στο Εμφύλιο η οποία η ιστορία έλεγε ότι από την μια πλευρά ήταν η του Εθνικού Στρατού από την άλλη ήταν του Δημοκρατικού Στρατού και οι δύο όμως όταν τραγουδι... σε μια πλευρά το μια μάνα αναστενάζει που ήταν τραγούδι που, που είχε καθείο τον Εμφύλιο Συνέχισε την τραγουδία και η άλλη πλευρά και οι δύο πλευρές κλαίγανε. Αυτό δεν το συναντήσουμε στην Ουκρανία γιατί παίρνει όπως είπαμε εθνοτικά χαρακτηριστικά η σύγκρουση. Δεν, έχει, δεν αισθάνονται πέρα από το ανθρώπινο του να σκοτώσει έναν άνθρωπο το οποίο σε πονάει, Δεν αισθάνονται ότι σκοτώνονται αδέρφια ομόφιλοι μεταξύ τους και δεν υπάρχουν εδώ που τα λέμε αδέρφια με την έννοια πατέρα στο ένα στρατόπεδο, γιος στο άλλο στρατόπεδο όπως συνέβηνε στον λιγό εμφύλιο. Γι' αυτό διαχωρίζω λίγο και λέω ότι αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία είναι εμφύλιος σε σαγούνικα. Der Deutsche auf der Zeh. Η Γερμανίκ ξανάρχοντε. Ach du, ach du, das ist deutsche Welt. Προσοχή, προσοχή! Εδώ η φωνή της Γερμανίας. Sprich in Griechen zusammen der Kraft μιλώ σε όλους τους χρεοκοπημένους Έλληνες. Ich bin ein Kommandant der Angelle. Ich bin ein Kommandant der Angelle. Ich bin ein nacht der Angelle. Καταργώ τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. The October first beer in the school. Πιο καλή γιορτή της μπύρας στον Οκτώβριο. Προτζεκción να Nathan. Όποιος βλέπει την ταινία υπολογιστής να Κατοχή εν σοδάν δεν καπούτ, καπούτ, καπούτ. Κατοχή εν δεν καπούτ εκτελείται από το στρατό κατοχής. Εσσαν θρουπεν Τα τρώτε ελιές και ξερό ψωμί Σε ένα κλείνη σνίτσελ und Και για λίγο κρέας και λουκάνικο Φώλαϊν και κοκοτε Οι γυναίκες αναγκαστούν να γίνουν πόρνες Οι χέρες Gewορθεν Ένα πούρστ, πούρστ, πούρστ και οι άντρες θα γίνουν ομοφιλόφιλοι. Φυσικά εγώ θα είμαι ο Πρωθυπουργός. Και επειδή κατάλαβω ότι οι Έλληνες είστε μαζόχες Η καινούρια Τρόικα θα είναι τρεις γυναίκες. Πρόγερ Λεάνδρος Η έρικα Πρόγερ η βήκη Λεάνδρος και η Μαρίζα Κόχ. Ακούσατε το τραγούδι της Athens Voice; Οι Γερμανοί ξανάρχονται. Τραγουδίστρια και μεταφράστρια, η Πολίνα. Μουσική, Ανδρέας Λάμπρου. Στοίχη, Γιώργος Παυριανός. Ηχολύπτης, Άκης Μελής. Η ηχογράφηση έγινε στα Earth Sound Studios. Αφού ακούσαμε την Πολίνα, τον τραγούδι της Πολίνας και χωρίς τον τραγούδι της Πολίνας <laughs> δεν το είχα υπολογίσει αυτό Ακούσαμε και τα στοιχεία. Ε, ποιος το όγραψε, ποιος το τραγούδισε. <laughs> Αυτό λοιπόν το οποίο λέμε εδώ πέρα κατοχή που έχει μια πολιτική έννοια ακόμα. Στην Ουκρανία το, το ζουν κανονικότατα. Ζουν μια κανονική στρατιωτική κατοχή, ένα πραξικόπημα. Δεν μετέβει ο Γερμανικός στρατός ούτε τάγματα του Eurogenfor ή του Ευρωστρατού. Θα μιλήσουμε στο τέλος της εκπομπής για τον Ευρωστρατό. Γιατί είναι το επόμενο θέμα, είναι το θέμα της επόμενης εκπομπής. Όμως με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πέραν του Ατλαντικού, έγινε ένα ναζιστικό πραξικόπημα στην Ουκρανία. Και βλέπουμε, ας πούμε, απαγορεύεται η απαγόρε... να άρεται η απαγόρευση του φασισμού, του εθνικοσοσιαλισμού. Ε, βλέπουμε να απαγορεύονται μειονωτικές γλώσσες όπως η ελληνική, η κυρίαρχη η ρωσόφωνη γλώσσα, ε, η να διώκονται Εβραίοι ή να διώκονται κομμουνιστές πολιτικές διώξεις με λίγα λόγια, διώξεις στη φωνή, διώξεις την καταγωγή όλα αυτά προς τη φιλιπτική καθαρότητα την Ουκρανική όπως την εννοούνε όχι όλοι οι Ουκρανοί αλλά οι συγκεκριμένοι ακροδεξοί, ή όχι απλά ακροδεξοί οι οποίοι προέρχονται από τη φυλή των οι συγκεκριμένοι, μιας γερμανικές οπότε τιμούνε, τιμούνε τα αδεύχια τους και τους ομοαίματους τους. Ε, όπως γράψαμε και στο e.A.A.A.Blogspot.gr ε, οι Ουκρανοί, ποιοι είναι οι Ουκρανοί λοιπόν, σαν λαός, ποιοι είναι οι Ουκρανοί. Οι Ουκρανοί, γιατί πολλοί λένε για ουκρανική ανεξαρτησία από τη Ρωσία, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Οι Ουκρανοί εμφανίζονται πρώτη φορά στο χάρτη ως βαράγκη ή Ρώσοι του Κιέβου. Εξού και το άρθρο που γράψαμε «Ρώσοι του Κιέβου». «Ρώσοι του Κιέβου» για τους λόγους. Ήταν Ρώσοι που κατοίκησαν στο Κίεβο. Πρόκειται για ένα ρωσικό φύλλο που εγκαθίσταται στην περιοχή. Η απόγονη των βαράγκων είναι η σημερινή Ρωσόφωνη πληθυσμοί της Ανατολικής Ουκρανίας και συγκεκριμένα της Κρυμαίας όπου το 90% των κατοίκων είναι όχι απλά Ρωσόφωνη, «Ρώσοι». Τα δυτικά κέντρα κάνουν λόγο για ανεξαρτησία της Ουκρανίας ξεχνώντας όμως πως η πλειοψηφία του ουκρανικού πληθυσμού όχι μόνο υπέρ της στενής σύνθεσης με τη Μόσχα, αλλά αισθάνονται και Ρώσοι στη συνείδηση. Συγκεκριμένα στην Ανατολική Ουκρανία, η οποία είναι το μεγαλύτερο μέρος, είναι όντως Ρώσοι στην καταγωγή. Η καταγωγή τους είναι όντως Ρωσική. Ενώ οι Δυτικοί, όπως είπαμε, είναι Γαλλικοί. Έχουν Γερμανική καταγωγή. Γι' αυτό και προσεταιρίζονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν εννοώ προφανώς ότι οι φίλοι τους και το DNA τους τους στρέφουν μπρος τα εκεί, ότι η επιρροή της Γερμανίας στη Δυτική Ουκρανία όπως και της Μόσχας. Στην Ανατολική Ουκρανία είχε πατήματα καθαρά εθνικά. Ε, τα, μέσα, τα Δυτικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που κάνουν λόγο για ανεξαρτησία του Κιέβου από τη Μόσχα αποκρύπτωνε ας πούμε το ότι ουκρανικός κράτος ιδρύθηκε πρώτη φορά το 1917 από τη Ρωσία ως μέρος της Ρώσικης Δημοκρατίας. Ενώ την ίδια χρονιά στο πλαίσιο της αυτοδιάθεσης των λαών της Σοβιτικής Ένωσης, ιδρύεται η Ουκρανική Λαϊκή Δημοκρατία. Δίνοντας τους ομόφυλους Ρώσους του Κιέβου την ανεξαρτησία τους από τα φύλλα των Τατάρων και των Γαλλικίων. Τα οποία μπαίνουν υπό Σοβιετική μπότα μέχρι το 1918, οπότε και η χώρα περνά ξανά σε γερμανική επιρροή. Την ίδια χρονιά έρχεται και η δικτατορία του Παύλο Σκορομπάτσκι, που ανατρέπεται κάποιους μήνες μετά και επανέρχεται η λαϊκή δημοκρατία της Ουκρανίας οι Ουκρανοί που είναι πλέ, οι πλέον ρωσικής εθνικής συνείδησης Ουκρανοί κατοικούν στην Κρυμαία πλησίον του ρωσικού στόλου όπου στείλουν σήμερα λαϊκές πολιτοφυλαγές αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο ανεξάρτητο Σοβιέτ της Κρυμαίας στις λαϊκές πολιτοφυλαγές του από την Παξ Γερμάνικα εκεί ψώνουν τη ρωσική σημαία και να κυρίζουν την περιοχή της της Κρυμαίας εκεί έντονα τα στοιχεία της Ορθοδοξίας και του Κομμουνισμού. Τα δύο δηλαδή συνεκτικά στοιχεία της ιστορίας της Ρωσίας. Το οποίο α πούμε η σημερινή ρωσική πολιτική του Πούτιν προσπαθεί να τα παντρέψει με μια νέα Σοβιετική Ένωση βυζαντινού, νεοβυζαντινίστικου νεο προςήμου, προς Ανατολισμού. Με μια σύζευξη τσαρισμού και Σοβιετικής Ένωσης. Η οποία η Ρωσίας προφανώς είχε κάτι συμφέροντα στην περιοχή. Προφανώς. Να δούμε όμως ποιοι είναι, ποιοι είναι οι γαλλίκοι νεοναζοί που εμφανίζονται σήμερα στην Ουκρανία. Οι σπονσορες λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ουκρανίας και της ανεξάρτητης Ουκρανίας κάνουν όπως ξεχνάνε ότι ο Ουκρανικός λαός πολέμησε στην Κρυμαία και στο Στάλινγκραντ τα ναζιστικά στρατεύματα, δίνοντας μάλιστα τεράστιο φόρο αίματος. Στο πλευρό των Ναζί στάθηκε η οργάνωση Ουκρανών Εθνικιστών η οποία και κατέσφαξε το Πολωνικό, Εβραϊκό και Ορθόδοξο στοιχείο της περιοχής. Στις 30 Ιουνίου του 1941, με την άφηξη των ναζιστικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, ο Παντέρα και Ουν Μπέ ανακήρυξαν το ανεξάρτητο Ουκρανικό κράτος, το οποίο, όπως είπανε τότε, θα συνεργαστεί στενά με την Εθνική Σοσιαλιστική Μεγάλη Γερμανία υπό την ηγεσία του ηγέτη της αδόλφου Χίτλερ, που σχηματίζει μια νέα τάξη πραγμάτων στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αυτό που σας διάβασα τώρα αναφέρεται στο κείμενο διακήρυξης της Ουκρανικής Υπόστασης στο κείμενο πράξεις διακήρυξης της Ουκρανικής κρατικής υπόστασης λέει να το ξαναπώ ότι το Ουκρανικό κράτος θα συνεργαστεί στενά με την εθνική σοσιαλιστική μεγάλη Γερμανία υπό την ηγεσία του ηγέτη της Αβόλφου Χίτλερ που σχηματίζει μια νέα τάξη πραγμάτων στην Ευρώπη και στον κόσμο η ιδέα λοιπόν όπως θα δούμε και συνέχεια του ανεξάρτητου Ουκρανικού κράτους είναι μια καθαρά Ναζιστική ιδέα που δεν είχε βάση, μια ιδέα που επινοήθηκε και στηρίχθηκε από τους ναζί και από τη λάθος πολιτική, αφέλεια, ε, λάθος στρατηγική της Σοβιετικής Ένωσης όπως θα δούμε στην πορεία. λοιπόν αυτοί οι οποίοι συνεργάστηκαν με τον Χίτλερ. Πρόκειται για την περίφημη 14η μοεραρχία των WaffenSS. Η ομάδα αυτή σήμερα μαζί με άλλες αδελφές οργανώσεις κατατρομοκρατούν τους Ορθόδοξους, τους Δολοσόφωνους, ακόμα και τους Έλληνες Ομογενείς Ουκρανίας. Μούγκε ο Βενιζέλος. Θα το δούμε και αυτό. Ο Βενιζέλος γίνεται και είπε ότι δεν γίνονται αυτά, δεν απαγορεύτηκε η ελληνική γλώσσα, φυσικά οι νόμοι που ψηφίστηκαν λένε άλλα και στηρίχθηκε στη μαρτυρία της ελληνικής πρεσβείας στην Ουκρανία δηλαδή ακούστε να δει την αλητία του Βενιζέλου ο Βενιζέλος δεν ανακάλεσε μετά το πραξικόπημα την ελληνίδα πρέσβη στην Ουκρανία έτσι ώστε ελεύθερα να πει τι συμβαίνει την άφησε εγκλωβισμένη εντός ναζιστικού εδάφου και επικαλείται τώρα τη μαρτυρία της ενώ την έχει αφήσει εκτεθειμένη στους ναζί της Ουκρανίας λοιπόν αυτή η 14η μεραρχία τον βάφαινε εσάς Ποιοι είναι οι οποίοι επανέρχονται σήμερα και μάλιστα λαμβάνουν τη φύλαξη στην Ουκρανία μετά το πραξικόπημα. Πρόκειται για Γαλλίκιου, κυρίως στην καταγωγή, οι οποίοι κατοικούν στη Δυτική Ουκρανία. Γενικά το σύνολο σχεδόν των Γαλλίκιων της Δυτικής Ουκρανίας είναι καθολική. Η συγκεκριμένη νεοναζιστική οργάνωση είναι ακραία καθολική. Είναι οι Σουίτες, είναι... πρόκειται για ένα φιλοκέλτικο, δηλαδή γερμανικής αφινολογίας, ε, το οποίο υπήρξε πάντα στενός σύμμαχος της μητέρας πατρίδας του Βερολίνου. Η 14η μεραρχία των Waffen SS ιδρύθηκε το 1929 Το 1929 ναι Και η ιδεολογία των μελών της είναι καθαρά ναζιστική Όχι απλά ακροδεξιά, αν και εγώ να σας πω το δεν καταλαβαίνω διαφορά μεταξύ ακροδεξιάς και ναζισμού Αφού δεν καταλαβαίνω ο Βορύδης θα ακούσουμε ένα σχετικό ηχητικό Μάλλον όχι ο Βορύδης, εδώ δεν θα ακούσουμε ηχητικό Για τον Βορύδη θα ακούσουμε Ο, τον λένε, ο καψής Άκουσα τον καψί στην εκπομπή του Χατζη Νικολάουσου έναν εικόνα, δεν είναι να ζει. άνθρωποι είναι ακροδεξί. Να τους ο διαχωρισμός. Εδώ πέρα. Δηλαδή έχει διαφοράς που να είσαι ακροδεξιός ή να είσαι ναζί. Δηλαδή άλλο να λες ότι είσαι ναζί και άλλο να είσαι κρυφός ναζί. Πάντως αυτή μόνο κρυφός δεν είναι. Και δεν ξέρω αν είναι η εικόνα, το βίντεο, η εικόνα που δείχνει τον Πρωθυπουργό να κερδίζει 10 είναι αληθινή. Γιατί βγήκε ένα βίντεο που δείχνει ότι απλά αν και από άλλη γωνία, το βίντεο το οποίο βγήκε και οπότε είναι πολύ πιθανό να χαιρετίσει όντως να μετά το βίντεο, άσχετα τελείως. Όσο αξιόπιστο είναι το βίντεο, τόσο αξιόπιστη είναι η εικόνα. Η εικόνα εγώ πιστεύω είναι πιο αξιόπιστη, γιατί ό,τι ψήφισε η νέα κυβέρνηση της Ουκρανίας είναι απότευτο να ζεστικό. Απαγο... Ε, ήρε την απαγόρευση του ναζισμού, ε, άρχισε τις εκαθαρίσεις, πήρε τους νεοναζί, σου έβαλε να, να δουν σαν παρακρατική στους δρόμους. Δηλαδή τι έχει κάνει το οποίο δεν είναι να Τέλος πάντων, αυτή η συγκεκριμένη οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 1929, πιστεύει στην Ουκρανική φιλετική καθαρότητα. Για την ακρίβεια, όταν λένε Ουκρανική φιλετική καθαρότητα, εννοούν την φιλετική καθαρότητα των Γαλλικίων, των Γερμανών. Είναι καθαρά Γερμανική φιλετική καθαρότητα. Αυτοί ξεπονιούν πογκρόμιναντιόν μειονοτήτων, Ελλήνων, Πολωνών, Εβραίων, Κομμουνιστών, Ρωσόφων, και του το συνόλου των το κατοίκων της Ουκρανίας δηλαδή. Όσων δεν είναι Ν ε, στην πραγματικότητα αυτοί που μιλ, αυτοί μιλάνε ε, Αυτοί που μιλάνε για την Ουκρανική Φιλιδική Καθαρότητα ε, Αναφέρονται στην Γερμανική Φιλιδική Καθαρότητα των Γαλλικίων Δεν τους αφορά παιδε, μας, με το ανατολικό τμήμα μήμα το ρωσόφωνο ε, Τώρα θα σας διαβάσω αυτό το μεγαλύτερο μέρος του κομματιού που σας διάβασα Για το ιοσυσταθέν Ουκρανικό κράτος Το οποίο ιδρύθηκε πριν τόσα χρόνια Επί Χίτλερ Μια καθαρά ναζιστική ιδέα Ακούστε το συσταθένει Ουκρανικό κράτος θα συνεργαστεί στενά με την εθνικοσοσιαλιστική Μεγάλη Γερμανία υπό την ηγεσία του γέτη Αδόλφου Χίτλερ που διαμορφώνει μια νέα τάξη πραγμάτων στην Ευρώπη και στον κόσμο και βοηθά τον Ουκρανικό λαό να απαλλαγεί από την κατοχή της Μόσχας Ότι ακόμα και σήμερα ακριβώς δεν ακόμα και σήμερα Ο Ουκρανικός επαναστατικός Λαϊκός στρατός, ο οποίος έχει συσταθεί στην Ουκρανική γη, θα συνεχίσει να αγωνίζεται μαζί με το συμμαχικό Γερμανικό στρατό, εναντίον της κατοχής από τη Μόσχα, για ένα κυρίαρχο και ενωμένο κράτος, όπως για μια νέα τάξη πραγμάτων σε όλο τον κόσμο. Σας θυμίζουν αυτά που λέγαν τότε, αυτά τα οποία λένε σήμερα, ή μόνο εμένα μου τα <Τι> Επίσης όλο αυτό το συμφερτό ο οποίος χαιρετά ναζιστικά ε, δεν είναι μόνο οι Ναζί Γαλλίκοι, δεν εννοώ ότι όλοι οι Γαλλίκοι είναι και καλά ναζείνουν, Απλά προσανατολίζω ότι συνήθως οι, ότι ουσιαστικά αυτές οι ακροδεξίες αριστικές οργανώσεις είναι καθαρά διτι, του δυτικού τμήματος της Ουκρανίας. Στην Ανατολική Ουκρανία αντίστοιχε υπάρχει μια μειονότητα, η Τάταρη. Η μόνη μειονότητα η οποία δεν δέχεται πονγκρομ από τους ακροδεξιούς. Γιατί, οι ε, Τάταροι όπως όλοι οι Τάταροι στον κόσμο και οι Τάταροι της Κρεμαίας είναι λαός του ουρανικής καταγωγής, ε, τουρκογενής δηλαδή. Στη θρησκεία τους είναι οι Σουνίτες. Ε, σήμερα οι Τάταροι α πούμε είναι, είναι μεγάλο τμήμα το τους και μάλιστα του εκπροσώπου των Τατάρων τον οποίο ανεβάσαμε σε φωτογραφία στο PAX γερμανικά στο facebook να χαιρετά να κι αυτός ε, είναι ο παδί του Ερντογάν στα πλαίσια λοιπόν της Μεσοερόπης και της Γεωστρατηγικής Συμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή της Γερμανίας με την Τουρκία αυτή είναι σύμμαχη. Ε, το Χανάτο της Κρυμαίας ιδρύθηκε το 1940 και αποτέλεσε το μακρύ χέρι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από το 1475 στα πλαίσια της Οθωμανικής Εκτατικής Πολιτικής, οι ηγεμόνες του Χανάτου της Κρυμαίας έγιναν κανονικότατα υποτελείς των Οθωμανών και πόπτες της περιοχής μέχρι το 1783 όπου διαλύθηκε το κράτος από τους Ρώσους. Το 1944 επιστάλλιν έγινε ένας βίαιος εκτοπισμός τους από την Κρυμαία. Ο λόγος είναι ότι κατά τη διάρκεια της ιστορίας τους υπήρξαν δάκτυλος της Τουρκίας και πολύτιμοι συνεργάτες των Γερμανών και ακόμα και των Ναζί. <Συκλή> Εδώ κάπου έρχεται όπως σας γράψαμε και μια διαπίστωση ότι για λόγους γεωπολιτικής και ιστορίας τα τουρανικά φύλλα είναι πάντοτε συνεργαζόμενα με τα γερμανικά. Ε, αισθάνονται ας πούμε μια συγγένεια μεταξύ τους ε, και είναι λογικό έχουν μια κοινή μακρινή καταγωγή εντάξει. έχουν μια γεωστρατηγική συγγένεια μεταξύ τους πάντα βρίσκονται σύμμαχοι ε, παρά το γεγονός που εξελίχθηκαν σε δύο διαφορετικές φυλές η ιστορία επαναλαμβάνεται όπως λέει ο Θουκηδίδης και φέρνει πάντα τατάρους και γαλίκιους και γενικά ευρύτερα τα τουρανικά φύλλα με τα γερμανικά να είναι πάντα σύμμαχοι. Σήμερα οι, Τατάροι, οι Τάταροι της Κρυμαίας, στην πλειοψηφία τους, είναι βαθιά Ερντογανικοί. Πιστεύουν στο Οθωμανικό όραμα, είναι φίλοι των εξτρεμιστών Σουνιτών, συμμάχων του Ερντογάν, των, των Ισλαμοφασιστών, δηλαδή στον Αραβικό κόσμο. Είναι επίσης ένθερμοι υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής Ουκρανίας και των νεοναζί Γαλλικίων. Ο ηγέτης τους, Ρεφάτ Τσουμπάροφ, είπε στο Reuters «Θυμόμαστε διάκαναν οι Ρώσοι σε εμάς τους Τατάρους. Σήμερα, εξαιτίας τους, είμαστε μιονότες στην πατρίδα μας. Έχουμε πολεμήσει περισσότερες φορές στο πλάι των Ουκρανών παρά εναντίον τους και είμαστε πιστοί σε αυτούς». Είναι αλήθεια ότι η Στάλιν έγινε ένας βίαιος εκτοπισμός των Τατάρων και για να μην τα λέμε τα πράγματα και τα μασάμε, ε, έγινε μια γενοκτονία, όχι γενοκτονία, αντί δηλαδή λες Μια αναγκαστική μετανάστευση ουσιαστικά Των Τατάρων Δίαια μετανάστευση Συνολικά, δηλαδή τότε η Σοβιετική Ένωση Τη Στάλιον υιοθέτησε κατά κάποιο τρόπο το βγαίνουν των Τατάρων Το σχήμα της λογικής ευθύνης Το ότι αφού στην πλειοψηφία τους Οι, τατα... οι Τατάροι συνεργαστήκαν με τους Ναζί Οπότε διώχνουμε όλους τους Τατάρους Για να, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Όπως είπαμε βλέπουμε τους Τατάρους πολύ συχνά να χαιρετούν και αυτοί ναζιστικά πλάι στους Ουκρανούς νεοναζέ. στους Γαλλίκιους, πάντα σύμμαχοι. Όπως είπαμε λοιπόν και με τον τρόπο τους, με τη λανθασμένη εξωτερική πολιτική της, λανθασμένη κρίνεται τουλάχιστον από, τη... από τα γεγονότα και τις εξελίξεις, ε, για μένα δεν ήταν και τόσο το συγκεκριμένο, η Σοβιετική Ένωση επιλένει αποφάσισε των Πολσεβίκων τότε, όταν πρωτοέγεινε, να δώσει μια καθεστώς αυτονομίας σε αυτούς που θέλανε. Οπότε άρχισε να καλλιεργείται σιγά σιγά από τη Γερμανία η ψευδέσπιση της Ουκρανικής εθνικής συνείδησης, ότι η Ουκρανία είναι ένα άλλο λαός ουσιαστικά το κάνανε για να αποσπάσουν μέσω των Γαλλικίων το Ουκρανικό κομμάτι και να το προσαρτήσουν στη Γερμανία. Τότε, στο Τρίτο Ράιχ, σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εποτέλεσμα αυτής της πολιτικής Σοβιετική Ένωσης ήταν τα αντιδραστικά στοιχεία τη Αντεπανάσταση να καλλιεργήσουν αποσχιστικές και εχθρικές προς δημόσια χατάσεις. Ε, ας πούμε, έχω ανεβάσει στο Υιρός του Κιέβου στο ea.pavlan.blogspot.gr ένα απόσπασμα της Ρόζας Λούξεμπουργκ η οποία κάνει μια κριτική σε αυτή την Σοβιτική Εξωτερική Πολιτική. Δηλαδή λέει «Η καλύτερη απόδειξη είναι η Ουκρανία που θα έπαιζε ένα τόσο τρομερό ρόλο στη μοίρα της Ρωσικής Επανάστασης. Ο Ουκρανικός Εθνικισμός στη Ρωσία ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από τον Τζέχικο ή τον Πολωνικό ή τον Φιλανδικό Εθνικισμό. Γιατί ο πρώτος ήταν ένα καπρίτσιο, μια ανοησία μερικών δεκάδων μικροαστών διανοουμένων χωρίς τις παραμικρές ρίζες τις οικονομικές, πολιτικές ή ψυχολογικές σχέσεις της χώρας που δεν είχε καμία ιστορική παράδοση αφού η Κουρανία δεν σχημάτησε ποτέ έθνος ή κυβέρνηση και δεν είχε καμία εθνική κουλτούρα πέρα από τα αντιδραστικο-ρωμαντικά ποίηματα του Σεβτζένκο. Είναι ακριβώς λες και μια ωραία πρωία οι κάτοικοι του Βασερκάν να θελήσουν να ιδρύσουν ένα νέο κάτω σαξονικό έθνος με δική του κυβέρνηση. Και αυτή η γελία πόζα μερικών φοιτητών και καθηγητών πανεπιστημίου διογόθηκε σε πολιτική δύναμη από το Λένιν και τους συντρόφους του μέσα από τη δογματική τους αγκυτάτσια για το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών. Έτσι... Έδωσαν τόση σπουδαιότητα σε κάτι που αρχικά ήταν μια φάρσα, ώστε αυτή η φάρσα έγινε ένα θανάσιμα σοβαρό θέμα, όχι με τη μορφή του σοβαρού εθνικού κινήματος, για το οποίο τόσο πριν όσο και μετά δεν υπάρχουν καθόλου ρίζες, αλλά με τη μορφή μιας ενιαίας σημαίας εισπύρωσης για την αντιπανάσταση. στο Μπρεστ, ε, Λίτοφσκ, μέσα από αυτό το κλουβί αυγό βγήκαν ύπουλα οι γερμανικές μπατονέτες. Αυτό που μας λέει δηλαδή εδώ η Ρόζα Λούξεμπουρκ είναι ότι ε, στα πλαίσια της αυτοδιάθεσης των λαών εντός οβετικής επικράτειας που προσπάθησε να δώσει ο Λένιν και η Μπολσεβίκη, βρήκαν την ευκαιρία οι, τα αντιδραστικά στοιχεία, οι γερμανόφιλοι και μάλιστα οι φίλοι του Χίτλερ τότε να καλλιεργήσουν την ιδέα του κρανικού εθνικισμού, δηλαδή να δημιουργήσουν μια ψεύτικη εθνική ταυτότητα ενός λαού που ουσιαστικά πάντα ήταν κομμάτι, το, το έδαφος της Ουκρανίας ήταν πάντα κομμάτι, ήταν πάντα κομμάτι ή της Πολωνίας, ή της Γερμανίας, ή της Ρωσίας η λα, και οι λαοί ήταν διαφορετικοί μεταξύ τους δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε ποτέ ουκρανική εθνική ταυτότητα αυτή δημιουργήθηκε τότε, όταν έκανε το λάθος αυτό η Σοβιετική Ένωση και η Πολισεβίκη και καλλιέργησαν αυτά τα στοιχεία ε, τον ουκρανικό εθνικισμό Φυσικά δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι είχαν να πατήσουν τα γερμανικά στοιχεία πάνω σε αυτό, στο να δημιουργήσουν ουκρανικό εθνικισμό. Οι κάτοικοι της Ουκρανίας με το λιμό που είχε γίνει τότε τη Σοβιετικής Ένωσης είχαν υποφέρει και είχαν πεθάνει κατά μιλούνια. Και ουσιαστικά καλλιέργησαν, βγήκαν την ευκαιρία τότε τα δραστικά στοιχεία των Ναζί να καλλιεργήσουν το αντιρωσικό κλίμα και να πείσουν ένα τμήμα των Ουκρανών, πέραν τους Γαλλικίου, ένα άλλο τμήμα των Ουκρανών, ότι πρέπει να αυτονομηθούν από την Σοβιετική Ένωση απόλυτα, όχι να αυτονομηθούν αλλά να παραμείνουν Σοβιετική Ένωση, να φύγουν από την αγκαλιά της Σοβιετικής Ένωσης και να πάνε στη γερμανική αγκαλιά του Χίτλερ. Και συνεχίζει η Ρόζα Λούξεμπουργκ λέγοντας «Στην αρχή του αιώνα, πριν επινοηθεί η εννοησία του Ουκρανικού Εθνικισμού και το χόμπι του Λένιν για ανεξάρτητη Ουκρανία, η χώρα ήταν το προπύργιο του ρωσικού επαναστατικού κινήματος. Από εκεί, από το Ροστόφ, από την Οδυσσό, από την περιοχή του Ντόνετς, ξεχύθηκαν τα πρώτα ποτάμια λάβας της επαναστατικής που μετέτρεψαν... Όλη τη Νότια Ρωσία σε μια θάλασσα φωτιάς προετοιμάζοντας έτσι την εξέγερση του 1905 Το ίδιο επαναλήφθηκε Στην τωρινή επανάσταση Στην οποία το προλεταριάτο της Νότιας Ρωσίας Εννοεί την Ουκρανία Παρήχε τα επίλεκτα στρατεύματα Της επαναστατικής φάλαγγας Και είναι αλήθεια αυτό Η Πολωνία και οι χώρες Βαλτικής ήταν το 1905 οι πιο ισχυρές και αξιόπιστες αιστείες επανάστασης και σε αυτές το Σοσιαλιστικό Προλεταριάτο έπαιξε έναν εξέχοντα ρόλο. Και συνεχίζει πάλι ο Ρόζα Λουξεμβούργκ λέγοντας, αναρωτόμενη, πώς γίνεται λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις να θριαμβεύει ξαφνικά η αντιπανάσταση. Το εθνικιστικό κίνημα, επειδή απέσπασε το προλεταριάτο από τη Ρωσία, το εξάρθρωσε και το παρέδωσε στα χέρια της, της μπουρζουαζίας και των μεθοριακών χωρών. Οι Πολσεβίκοι, με την κούφια εθνικιστική φρασιολογία τους για το δικαίωμα αυτοδιάθεσης μέχρι σημείο αυτονομίας, εφοδίασαν την μπουρζουαζία σε όλες τις μεθοριακές χώρες με την καλύτερη, την πιο επιθεμητή πρόφαση την ίδια τη σημαία των αντεπαναστατικών προσπαθειών. Αντί να το προλεταριάτο των μεθοριακών χωρών ενάντια σε όλες οι μορφές αυτονομισμού, χαρακτηρίζοντάς τις αστικές παγίδες, δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να προκαλέσουν σύγχυση στις μάζες σε όλες τις μεθοριακές χώρες με το σύνθημά τους και να τις παραδώσουν στη δημαγωγία των αστικών τάξεων. Με αυτό το εθνικιστικό αίτημα, προκάλεσαν τη διάσπαση της Ρωσίας, και έβαλαν στο χέρι του εχθρού το μαχαίρι που θα έμπηγε στην καρδιά της Ρωσικής Επανάστασης. Λοιπόν, ο Σοβινισμός των Γαλλικίων μάλιστα έφτασε μέχρι του Ναζισμού με αποκορύφωμα τη συμμετοχή τους στις Ναζιστικές Μεραρχίες. 28 Απριλίου του 1943 ιδρύθηκε η Μεραρχία των SS Γαλλικία με 80.000 εθελοντές. Η Μεραρχία SS Γκαλίκιαν συμμετείχε στην επιχείρηση Μπαρμπαρόσα με 4.000 Γερμανοουκρανούς Ναζί στο πλευρό των Γερμανών εναντίον τη Σοβιτικής Ένωση. Στρα... Όταν τα ναζιστικά στρατεύματα μπήκαν στη διδική Ουκρανία, αντιμετωπίστηκαν ως απελευθερωτές. Και, θα τελειω... και θεωρήθηκε ότι θα τελειώσουν οι ναζί απελευθερωτές αυτή την ναζιστική κατοχή, κατοχή της περιοχής. Είχε χρεωθεί στη Σοβιτική Ένωση, ο φωνικός λοιμός όπως είδαμε το 1933, που σκόρπισε εκατομμύρια θύματα. Είναι αλήθεια ότι εντός των πλαισίων της κατοχής της Ουκρανίας από τη Σοβιετική Ένωση βρισκόντουσαν κατεχόμενοι στην πραγματικότητα οι Γαλλίκοι στη Μόσχα. Οπότε μετά μέσω των Γαλλικίων καταφέραν οι Ναζί να δημιουργήσουν την ψεύτικη Ουκρανική-εθνική ταυτότητα και ανεξαρτησία. Ο βετεράνο της μεραρχίας των SS Γαλλίκια, ο Μικαήλο Γιαμούληκ, ε, λέει γι' λένε ότι φορούσαμε τη γερμανική στολή ναι τη φορούσαμε και τα όπλα μας ήταν γερμανικά αλλά οι μας ήταν γεμάτες ουκρανικού αίμα και δεν το προδώσαμε ποτέ δηλαδή μιλάμε για να καταλάβετε κάτι αντίστοιχο των ταγμάτων ασφαλείας στην Ελλάδα στις Στ 30 Ιουνίου του 1941 το όνειρο των ναζί και των νεοναζί γαλλικίων, των νεοναζί λέω, των ναζιστών για εντός αγωγικών Ουκρανική ανεξαρτησία γίνεται πραγματικότητα με την κατάληψη της Λιβύης από τα γερμανικά στρατεύματα. Ο Οργανισμός Ουκρανών Εθνικιστών ανακύριξε την ίδρυση νέου Ουκρανικού κράτους ανεξάρτητο από τη Μόσχα και απόλυτα συνδεδεμένου με το Τρίτο Ράιχ. Εβραίοι, Ρωμά, Ορθόδοξοι, Έλληνες, ε, Κομμουνιστές, κάθε στη αντιστασιακή βρέθηκαν στο επίκεντρο των πόγκρων του εντός αγωγικών του ουκρανικού κράτους. 30.000 Εβραίοι εξοντώθηκαν από τα γερμανικά και ουκρανικά SS μόνο στη σφαγή του Μπαμπιγιάρ. Μόνο σε αυτή τη σφαγή εξοντώθηκαν τόσες χιλιάδες Εβραίοι. Σήμερα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ενώση αποδεικνύει ότι δεν έχει κανένα ενδιασμό να συνεργαστεί με Ναζί προκειμένου να εξυπηρετήσει τα σχέδιά της. Οι κρυφοναζί της Μέρκελ, οι, οποίοι, οι χριστιανοδημοκράτες και οι υποταγμένοι σε αυτούς σοσιαλδημοκράτες είναι φύτρα των Ναζί, γεννήθηκαν από Ναζί σαν κόμμα. Ε, οι κρυφοναζί χριστιανοδημοκράτες όπως είναι λογικό συμμαχούν ανοιχτά με του καθαρού Ναζί, τους δηλωμένου Ναζί της Ουκρανίας... για την εξυπηρέτηση συμφερόντων του, αυτό για κάποιου που λένε ότι μια ενδεχόμενα Χρυσή Αυγή στην εξουσία δεν θα συνεργαζόντουσαν η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους Χρυσταυγίδε, α πούμε. Η άποψη που έχω εκφράσει είναι ότι ίσω και υπάρχει λόγο που επικοινωνιακά πρημοδοτείται η Χρυσή Αυγή από τη δίωξή τη και ότι ίσω να αποτελεί ένα πλάν δι... του Χαρολίνου. <σμήθεια> Κόντρα σε αυτά που λέει που είχε εγκλωβίσει την Ελληνίδα πρέσβε στο φασιστικό έδαφος Ουκρανίας, στον ναζιτικό έδαφος της Ουκρανίας. Ας ακούσουμε τι λέει μια Ελληνίδα για τις διώξεις των ναζί εναντίον των Ελλήνων. Ονομάζεται δεξιός τομέας και πρόκειται για μια οργανωμένη νεοναζιστική οργάνωση πανίσχυρη πλέον στην Ουκρανία που έχει πάρει τον έλεγχο στους δρόμους. Διαθέτοντας βαρύτατο πλεισμό δηλώνει ότι θα εκδιώξει όλες τις εθνικές μειονότητες της χώρας φοβισμένοι και ζητώντας τηλεφωνική επικοινωνία να γίνει στα ελληνικά για λόγους ασφαλείας, διότι προφανώς καταγράφονται οι συνομιλίες. Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας μίλησε στο Θανάση Ευγερινό για την απειλητική ατμόσφαιρα κάτω από την οποία ζουν οι ομογενείς. Θεωρούμε ότι θα ε, εδώ, εδώ που εμείς την την δεν εκπετελεύονται όλοι οι παλαιάντροποι, κι μας πέρνουνε ανατολική διεθνική Δι Δι Δι Δι Ουκρανία στο μετόπω το να μας τιμήσουνε. Η πρόεδροι επιβεβαίωσε στη συνομιλία ότι ξυλοκοπήθηκε από νεαρούς μασκοφόρους. Ο Σπυρίδων Κιλιγκάροφ, ελληνική καταγωγή βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματο τη Ουκρανία. Ο δεξιό τομέα πρωτοστάτησε στι βίαιε επιθέσει εναντίον αστυνομικών, δέκα από του οποίου έχασαν τη ζωή του και καλεί μέσω διαδικτύου τους οπαδούς του να κατέβουν με τα όπλα στο κέντρο του Κιέβου. Το ακροδεξιό αυτό κόμμα στηρίζει την κατάργηση των ελληνικών σχολείων με τα ελληνικά σχολεία να υπολογίζει την κατάργηση Ακούτε την πρόεδρο των Ελλήνων Ομογενών, η οποία λέει άλλα πράγματα από ό,τι λέει η Ελληνίδα πρέσβες. Και πιθανόν ότι η Ελληνίδα πρέσβες δεν, δεν θέλει να κρύψει τίποτα, αλλά αυτός ο θα την έχει εγκλωβίσει σε έναν νεοναζιστικό έδαφος όπου κινδυνεύει να μιλήσει. Αυτή είναι η προδοσία των γερμανογενίτσαρων σήμερα. Ακούμε για τι διώξεις εναντίον Ελλήνων από ένα καθεστώς το οποίο ο Βενιζέλος και οι υπόλοιποι κοπρίτες, ταγματασφαλίτες, γερμανόφιλοι της κυβέρνησης το έχουν αποκρύψει. Και συνεργάζονται και ο Βενιζέλος πήγε στην Ουκρανία να πει και να υποσχεθεί σε μια πραξικοπηματική κυβέρνηση τεχνογνωσία. Χωρί και τα αστείο, τα αστείο της υπόθεσης, το ότι μπορεί η ελληνική κυβέρνηση που είναι σε μνημόνιο να δώσει τη οικονομικής οικονομική σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, η οποία θα μπει και αυτή στο μνημόνιο η Ουκρανία και, και στο η Ταφ, θέλω να εντοπίσουμε το ύψος του δοσυλλογισμού, το ύψο της προδοσίας, το να πηγαίνει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ως, ε, υπουργός εξωτερικών, ως υπουργός εξωτερικών της Προεδρεύουσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να δηλώνει υποταγή στην αστιστική κυβέρνηση τη Ουκρανία η οποία κυνηγάει τους Έλληνες και απαγορεύει την ελληνική γλώσσα. Εκείνη το ύψο της προδοσίας. Μπορούμε να το διανοηθούμε. Πρώτα δηλαδή εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Δεν περίμεναμε κάτι παραπάνω από τον Τούρκογλου, Γλου. Εννοείται. Τίποτα παραπάνω δεν περιμέναμε από τον Τούρκογλου. Γλου. Έχει χθέσει τον εαυτό του από το πρώτο μνημόνιο από το PSI στην υπηρεσία των γερμανικών δυνάμεων κατοχή στην Ελλάδα. Αλλά πια τέτοιο ξεφυλλίκι να πηγαίνει δίπλα σε καθαρόιμους νεοναζοί στο Κίεβο που χαιρετάνε ναζιστικά και να δίνει το χέρι του σαν ηλίθιος και να τους χαιρετάει και να υπόσχεται και συμμαχία και τεχνογνωσία. Πόσο μαλάκας μπορεί να είναι δηλαδή αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή για να ικανοποιήσει το του το οποίο ήταν υπεροκιάνιος σαν τον ίδιο. Προδίδει την ίδια του τη χώρα, mm, Koch. Η Έρικα η Λεάνδρος και η Μαρίζα Κόχ. Προσωπικά πιστεύω ότι... Έχω την εντύπωση ότι πιθανότητα θα αποφευθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Φυσικά κανείς δεν μπορεί να ξέρει, οι γεωπολιτικές ισορροπίες είναι έθραυστες. Αλλά θα βρεθεί κάποια αυτή πατέντα. Ε, Α πούμε οι Αμερικανοί θέλουν ξεκάθαρα την διάλυση της Ουκρανίας σε κρατήδια, την ιουγκοσλαβοποίηση. Σε αντίθεση με την εποχή όμως της Ιουγκοσλαβίας τώρα υπάρχει ένα απέναντι δέος της Μόσχας, αλλά υπάρχει και μια Γερμανία η οποία σχεδιάζει την εξωτερική πολιτική της πολλές φορές ανεξάρτητα από το ανατολικό πλαίσιο. Δηλαδή θέλει δική της γεωστρατηγική πολιτική πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη οι τράπεζες προειδοποιούν τον Ομπάμα ότι με έναν οικονομικό πόλεμο με τη Μόσχα θα χάσει και ο ίδιος. Και θα χάσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη ο Πούτιν προειδοποιεί τη Μέρκελ ότι τροφοδοτεί τη Γερμανία με ρωσικό φυσικό αέριο. Οπότε κάπου εδώ υπάρχει μια ισορροπία δυνάμεων. Ο Πούτιν δεν είναι τρελός να μπει να κατασφάξει την Ουκρανία. Μέχρι μου φαίνεται ότι η επόμενη μέρα θα είναι... Ε, μετά το δημοψήφισμα να πάει, ένα, πώς λένε, να πάει η Κρυμαία να υποσαρτηθεί στη Ρωσία ε, να μπει σε γερμανικό μνημόνιο και στη γερμανική Ευρωπαϊκή Ένωση η Ουκρανία να έρθει και το αμερικάνικο Βέλτα Νιτάφ ε, και έτσι ώστε να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Το μόνο που δημιουργεί κολλήματα είναι τα περάσματα των αγωγών. Δηλαδή ο Πούτιν ήθελε όλη την Ουκρανία στον έλεγχό του για να περνάει η αγωγή του άμα ε, βρεθεί μια λύση του τύπου ε, να περνάνε η αγωγή δηλαδή να διασπαστεί η Ουκρανία σε κρατήδια αφήνοντας όμως τους αγωγούς του Πούτιν να περνάνε ίσως να μπορούσε να είναι μια μέση λύση η αυριανή λύση ε, οπότε όλοι βγαίνουν ικανοποιημένοι από αυτό δεν ξέρω να καταλάβατε ε. ο Πούτιν πως αρτεί την Κρυμαία που είναι πάμπλουτη η ε, Γερμανία επεκτείνεται όπως είχαν, ε, έχουμε ξαναπεί Συμφωνήσει στην κυβερνητική συμφωνία σοσιαλδημοκρατών, χριστιανοδημοκρατών την εξάπλωσή τη προς εκείνες περιοχέ του χάρτη, που όπως θέλουν οι Γερμανοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταφέρουν να διασπάσουν σε κρατήδια και να προωθήσουν την γιουγκοσλαβοποίηση τη Ευρώπη, οπότε κατά κάποιο τρόπο όλοι θα ήταν ικανοποιημένοι έτσι. Το θέμα είναι ότι θα αφήσουν οι Γερμανοί να περνάνε αγωγή, αλλά. Ζεσταίνονται από τους ρωσικούς αγωγούς. Οι Αμερικάνοι θα αφήσουν να περνάνε η ρωσική αγωγή ή θα τραβήξουν τα πράγματα στα άκρα. <Τι> Πιστεύω ότι κανείς τους δεν θέλει να δει τον Παγκόσμιο Πόλεμο και κανείς τους δεν θέλει να μείνει στην ιστορία ως ε, αυτός ο οποίος διαχειρίστηκε ένα Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, συμφέρει και τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Δύση γενικά να δείχνει ότι υπάρχει μια φασιστική, μια κακιά Ρωσία και αυτή είναι η γη της δημοκρατίας στον κόσμο. Όπως συμφέρει και τον Πούτιν να βγαίνει όπως βγήκε στη Γεωργία, ότι δεν μας σάει από τέτοια και ότι είναι ικανός για πολεμικές επιχειρήσεις. Η άποψή μου είναι ότι δύσκολα θα περάσει την Κρυμαία ο Πούτιν. Ά, άμα, άμα αφήσουν πέρασμα των αγωγών του. Είναι τόσο σημαντικό το πέρασμα των αγωγών του για αυτόν, που άμα αφήσουν το πέρασμα των αγωγών του, δύσκολα θα κάνει επιχείρηση στην υπόλοιπη Ουκρανία. Πιθανότατα η Ιουγκοσλαβοποίηση της Ουκρανίας δυστυχώς θα είναι η επόμενη μέρα και λέω δυστυχώς γιατί μπορεί η Ουκρανία να είναι ένας λαός ε, χωρίς εθνική συνοχή το, ο οποίος κατοικείται από διαφορετικές εθνότητες δημιουργεί όμως ένα νέο δεδομένο, ένα νέο status quo στην Ευρώπη πολλά χρόνια μετά την Γιουγκοσλαβία όπου θα μιλάμε για διαμελισμό κρατών και δεν είναι μόνο η Ουκρανία που έχει διαφορετικές εθνότητες ή η Ισπανία που και αυτή έχει διαφορετικές εθνότητες. Είμαστε και εμείς εδώ στην Ελλάδα που βρισκόμαστε στη μέση πολεμικών σειράξεων, γεωστρατηγικών αναταραχών που συμβαίνουν σε Αίγυπτο, Συρία και τώρα από πάνω μας στην Ουκρανία, Βοσνία και ξενικά βρισκόμαστε στη μέση. Οπότε το να μην επηρεάσουν την Ελλάδα αυτές οι αναταραχές είναι δύσκολο. Το ευκταίο θα ήταν να μπορούσαν οι της Ουκρανίας να τα βρουν μεταξύ τους και να διαχειριστούν το έδαφος τους όπως θα θέλανε οι ίδιοι. Αφού δεν, αφού δεν προχωράνε σε κάτι τέτοιο, δυστυχώς φοβάμαι ότι η πολυδιάσπαση ή απλά διχοτόμης της Ουκρανίας θα είναι μονόδρομος. Ας ακούσουμε τώρα το Βορίδη να υπερασπίζεται τους νεοναζί της Ουκρανίας. δείτε, πώς διαμορφώνονται πια καινούργιες ισορροπίες. Εκεί ένας λαός... Ακούω τώρα διάφορα <στα> ότι είναι νεοναζί και τα λοιπά. Προφανώ υπάρχουν και ακραία στοιχεία μέσα σε αυτή την ιστορία. Ναι, αλλά ακούστε κάτι, επειδή εγώ τώρα ξέρω τους ανθρώπους, ούτε ε, ο Πρωθυπουργός ούτε ο Πρόεδρος αντιλαμβάνεστε ότι είναι νεοναζί. <στα> προφανώς έχουν προκύψει μέσα από αυτό το συμπίλημα αυτή η κυβέρνηση που η ήταν προσωρινή η, τώρα, η, η προσωρινή κυβέρνηση, η οποία θα τη χώρα σε εκλογές 25 Μάιου. Αυτό προήλθε μέσα από την κατάρρευση ενός καφεστώτος και η κατάρρευση αυτή προήλθε και αυτό νομίζω είναι κάτι που θα το κράτα θα είναι πολύ σημαντικό από την επιθυμία ενός λαού να συνδεθεί να συνδέσει την τύχη του με την Ευρωπαϊκή Ένωση Είναι, είναι αυτό Κατάρρευση μου είναι αυτό Και φτάνουμε στο τέλος της σημερινής Pax Germanica. To... Για να δούμε τι θα συμβεί στην Ουκρανία. Ελπίζω η Ελλάδα να μην βρεθεί στη δίνη γεωπολιτικών σειράξεων και τελικά οδηγηθούμε σε ηγουσλαβοποίηση της Ελλάδας. Ε, το εύχομαι. Στην επόμενη εκπομπή, όπως σας είπαμε, θα λέγαμε να ασχοληθούμε με την Κέντρο Αριστερά, το Ποτάμι, τις Ελιές. Από ότι έμαθα ο Μίτσος ο Μπαρδούζας, ετοιμάζει εκπομπή σχετικά με το Ποτάμι. Πολύ ωραία εκπομπή. Θα βγάλει μια εικονική συνέντευξη με τον Σάββα Θεδωράκη. Πιστεύω θα γελάσουμε πολύ και θα κλάψουμε και πολύ. Αυτό ο πολυδημοκρατικός Γερμανός, ο κύριο Γκάουερ Μπάουερ, ο πρόεδρος της Γερμανίας, ο οποίος ήρθε και είπε ότι δεν είναι αρμοδιότητά μου το κατοικικό δάνειο, εγώ απλά μπορώ να ζητήσω συγγνώμη, ε, ο, ο μόνος πολιτικός που για μένα στάθηκε στο ύψο του ήταν ο Μανώλης Γλέζος για ευνόητους λόγους, αυτός ο κύριος Γκάουερ Μπάουερ, πώς στο διάλογο τον λένε, ο γερμανός πρόεδρος της Δημοκρατίας, Γκάουκ, βλέπω, έχει δηλώσει στις 31 πρώτη του 14 στη διάσκεψη ασφαλείας ε, του μονάχου έχει δηλώσει ή αυτά αυτό λέξει να αποτενάξει η αυτα αυτο λεξει να αποτινάξει η γερμανια την αίσθηση της ενοχής από το Β' παγκόσμιο πόλεμο και να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη στη διαμόρφωση των διεθνών σχέσεων μέσω ευρύτερης στρατιωτικοπολιτικής σε διεθνές επίπεδο Αυτό ο συμπαθητικός μαλάκας, ο οποίος ήρθε και, του, και τον γλύψανε παντόκορφα οι Έλληνες πολιτικοί πλην ενός για μένα, του Μανώλη του Γκλέζου, ε, αυτός ο γερμανοπαπάρας, καλεί τη Γερμανία να πάρει μέρος σε πολεμικές σειράξεις. Και ήδη η ίδια Γερμανία φαίνεται να ενισχύει τους νεοναζί της Ουκρανίας. Και θα αναβάλουμε λοιπόν την επόμενη εκπομπή που λέγαμε για την κεντροαριστερά, για να σας πούμε αυτό. Ότι αυτές τις μέρες γίνεται συνέδριο στις Βρυξέλλες, όπου θα αποφασιστεί, δημιουργία ευρωστρατού ο ευρωστρατός θα είναι το μέσο στο οποίο η Γερμανία θα αυξήσει τη στρατιωτική της επιρροή στον πλανήτη μην εμπλεκόμενη καθαρά με τον γερμανικό στρατό λόγω ταμπού των δύο παγκοσμίων πολέμων αλλά δημιουργώντας έναν ευρωστρατό και μα πιο ποιος θα πάει ως απεσταλμένο της Ελλάδας σε αυτή τη συνάντηση Ο δικός μας ο Αρχικοπρίτης, ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο Θεόδωρος Πάγκαλος που τόσο έχει γλύψει πατόκορφα από, βρυ... από το βήμα FM την κυβέρνηση σταμαρά, επιτέλους ονταμίφθηκε για το γλύψιμό του. Ο Κοπρίτης ο Πάγκαλος, ο δικός μας Κοπρίτης, ο αγαπημένος μας Κοπρίτης, ε, αυτό το κοπρόσκυλο, ε, δεν νομίζω να Έτσι μας ακούει αλλά και το κοπρόσκυλο πλέον είναι πολιτικό όρος, ο ίδιος είναι εγγενίας, οπότε μπορούμε να τον λέμε κοπρίτη χωρίς να φοβόμαστε κάτι. Αυτό το αρχικοπρόσκυλο λοιπόν, που πατόκο πατόκοφα την κυβέρνηση Σαμαρά, μέσα από το Δήμο fm είναι το κοπρόσκυλο το οποίο στέλνει η κυβέρνηση στο συνέδριο των Βρυξελών, στο οποίο θα αποφασιστεί η δημιουργία ευρωστρατού, ενό νεοναζιστικού ευρωστρατού επέμβαση ε, σε άλλες χώρες. Πλέον η Γερμανία, αποσχίζεται κατά κάποιο τρόπο δεν αποσχίζεται παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ όμως δείχνει ότι γεωστρατηγικά αυτονομείται το μόνο που έλειπε στη Γερμανία είχε καταφέρει να έχει μια δική της γεωοικονομία μέσω του ευρώ μια δική της γεωπολιτική μέσω των Γερμανών γκάου και των μνημονίων που είχε στις χώρες στις κατεχόμενες όπως η δική μας με μνημόνια το μόνο που της έλειπε ήταν η ενεργειακή αυτονομία και ο στρατός στρατός επέμβασης, στρατοδικά σώματα, η ενεργειακή αυτονομία, σταδιακά, η Γερμανία προχωράει σε απεξάρτηση από τη Μόσχα. Ήδη οι σύμβουλοι της Μέρκελ της είπανε, μη φοβάσαι, έχουμε αρχίσει ήδη και απεξαρτόμαστε από τη Μόσχα, οπότε σε κάποιους μήνες, σε κάνα χρόνο, η Γερμανία θα είναι απόλυ... αυτόνομα ενεργειακά. Τώρα πώς θα γίνει αυτό, ίσως με τους ενεργειακούς πόρους των μνημονιακών χωρών. Όσον αφορά την άλλη της έλλειψη που είναι η έλλειψη της εστρατιωτικά σώματα επέμβασης στις άλλες χώρες Και το ταμπού του Β' πολέμου που λέει αυτός ο αρχιγερμανομαλάκας εδώ Γκάουερ Ο πρόεδρος της Γερμανίας ε, Το ταμπού του Β' πολέμου που όπως είπε ο Γκάουερ πρέπει να σπάσει Σπάει μέσω της δημιουργίας Ευρωστρατού ε, Η επόμενη εκπομπή του Pax Germanica θα παρακολουθήσει τη συνάντηση στις Βρυξέλλες Για τη δημιουργία Ευρωστρατού του θώματος, του στρατού του τέταρτου Ράιχ της Νέας Ιεράς Συμμαχίας ε, στην οποίο η Ελλάδα στέλνει τον δικό της Μαλάκα τον δικό της Κοπρέτετη και το Μαλάκας είναι πολύ δική λέξη κύριε Πάγκια αλλά εσείς τον κοινιάσατε τον αντίον των ανακτισμένων στο συνταγμα Η επόμενη λοιπόν PAX Γερμανικά θα σταθεί στη δημιουργία νεοναζιστικού ευρωπαϊκού στρατεύματος και στην υποτέλεια του κυρίου Εγώ ο οποίος στέλνει μαζί με τον Σαμαρά το κοπρίτη Πάγκαλιο να παρευρεθεί σε αυτή τη συνάντηση στις Βρυξέλλες <σομίως> Θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη πάλι στις 4 η ώρα Ελπίζω η μαύρη λίστα της Κυριακής που παίζει η Κυριακή στις 4 και με τον Σιμίτη, τον Αρχιερέτη Διαφθοράς να σας άρεσε. Την Κυριακή που μας έρχεται θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος της μαύρης λίστας για το Σιμίτη. Το επόμενο πρόσωπο το οποίο θα περάσει από τα κοιτάπια της μαύρης λίστας είναι ένα πρόσωπο το οποίο το ακούσατε πολύ τελευταία για την παράλληλη Κυριακή την Κυριακή που μας έρχεται πάμε πάλι σε σημήτη στη συνέχεια του αφιερώματος του στραθμού μας στον αρχιερέα της, της διαφθοράς και της διαπλοκής Σας χαιρετάμε την άλλη εβδομάδα πάλι στις 4 αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλα τα κέντρα ανομίας από το πλατεία Αιρέντιο σε όλες τις ελεύθερες πλατείες όλες της Ελλάδας, όλες της Ευρώπης όλου του κόσμου εκπέμπουμε από το γαλατικό χωριό της Ευρωπαϊκής Ένωσης της PAX Γερμανικα Και εσείς εκεί στη Βουλή να καθαρίζετε τα σκατά όσο είναι καιρός. Εκτίθεστε. Στο έτος 50 πρωί, οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων οι Γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Ρωμαίους μετά από πολλές μεγάλες μάχες. Οι ονομαστικοί αρχηγοί, όπως ο Versailles Dodic, αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα το όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο και Σαράν. <ΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή, Όλοι, όχι, γιατί μια περιοχή αντιστοιχεί ενώ στη χώρα μια μικρή περιοχή περιστριγυρισμένη από 4 αγρομαϊκά στρατόπεδα. Σε <ΣΣ> <ΣΣ> αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας με τον Πολεμιστή Αστερί.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 Angela Merkel and the German people are great friends of Greece. They have given us the last three years more than 60 billion euros. I don't know anybody else who that's given us more money. Το φούτε, είναις παρά πολύ σβατής Αντρέμους, από τον Μαρινσκόλογιτο. Παρά πολύ σβατής, το φούτε. Παρά πολύ σβατής. Er heißt in Deutschland. Er hat mir gesagt, Fuchtelos. Ich finde, das ist ein schöner Name für seine Arbeit. Πήρε να την για μένα είναι φρισκιάτο, εδώ μπροσάχαμε πείτε, εδώ τα Δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή μας κατάστασε δεν ξέρω. Όχι, να μάθετε. Να μάθετε. Να μάθετε. Να μάθετε. Να σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι Δεν δέχουμε Έχεις παγώσει τα που πας ακούσαμες! Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω από τα ρούχα σας. Ε, έχω και ένα σωταρό καμικό και εγώ περιμένω Die μια απάντηση. Αν δεν θέλετε ε να με απαντήσετε, δεν θέλω να σας απαντήσω Θα Σας απαντώ αλλά να εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους επειδή τους κρατάνε επειδή υπάρχουν καρδιά για τη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 Wer wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Wenn sich die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir, Λίλι Μάλε Νίτι Λίλι Μάλε Έχουμε ξένη κατοχή. Παρακαλούμε αν έχετε διαλωσίδι Ξένη κατοχή, Είναι, είναι στρατιώτε ξένοι, με γραμβάντα και κοστούμι.